Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι yeah. Καλή σας ημέρα yeah. Άρα if... Έπρεπε να ξεκινήσεις uh -huh. Βασίλος κρένη μάνα σου uh -huh. Στο κομμωτήριο τράβα Απα no no Καλή σας ημέρα Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Άρτας Στο 101,5 <laughs> <And don't> you... <laughs> Κυρίες μου και κύριοι no Είναι η εκπομπή no και τα μυαλά στον τοίχο Η αισθητική στον τοίχο Καλά τα μυαλά εντάξει είναι εδώ και καιρό στον τοίχο Λοιπόν ο Γιάννης Λαζάρου είμαι Και στο 26814060 Εσείς φυσικά μπορείτε να μας πάρετε Για να αιρονευτεί τα φαντασούργελα που είδατε χθες Ναι Λες και τάστο λαγκό στην κουλή <Τι> Πολλές καλημέρες στους φίλους ε, Οι οποίοι ακούνε μέσω Η Ρου Καλημέρα στη Θεσσαλονί... Θεσσαλονίκη, καλημέρα Θεοδοσία, καλημέρα Βασίλη στην Άουσα Γεια σου ρε Χρυστάρα, τι γίνεται στην Κυψέλη ε, Ανοίξαν τα φράγματα Σου Βασίλη στην Άουσα, σε όλους τους φίλους στην Κρήτη μονώ, μονώ, μονώ. Στα ραδιόφωνα που με αναμεταδίδουν ιδιαίτερα ε, σε ευχαριστίες <στονίκη> για την τιμή που μας κάνουν Στην Κύπρο, στην Κουζάνη Στη Βέρια. Στη Γουαδελούπη και άλλο μου και κύριοι καλή σας ημέρα Καλώ ήρθατε Ελάτε να βγάλουμε μια selfie no, bo no, bo no, bo no, Λοιπόν ε, να σου πω κάτι μεγάλε Πριν γελά, Εντάξει φαντάζομαι ότι Χτες θα θάμασες του το σωτήρες που έστειλες στη Βουλή Αλλά και είναι άνθρωποι οι οποίοι ε, πραγματικά ξεκολιάστηκαν Στο γέλιο Διότι ε, είναι... ε, ε, ε, δε, ε, ε, Χωρίς εξαίρεση είναι 300 σούργελα Εκεί μέσα Δεν ξεχωρίζει κανένας Είναι 300 σούργελα 400 σούργυλα, γιατί αν ξεχώριζε, δεν θα θεχόταν να πάρει μέρο σε αυτή την πολιτική ε, ε, μάλαξη. Να το πούμε έτσι. Λοιπόν. Όμω, Μεγάλε, θα σου κάνω μία παρενθεσούλα. Πριν 10-15 χρόνια, κάποια άλλα σούργελα την εποχή που νόμιζε ότι είσαι ελεύθερο, Δεν γέλαγε τότε που αγκαλιασμένοι ανέβαιναν στο πατάρι στι γιορτέ τη Πρέσπε εκεί που ήταν ο Λιάννη και αγκαλιασμένοι ο Τσοχαντζόπουλος ο Βενιζέλος ο Λιάννης κάτι άλλα παιδιά εκεί ο Χριστοφοράκος τραγούδαγαν το άπονη ζωή μας πέταξε στους δρόμους δε, τότε δεν γέλαγες έτρωγες με χρυσά κουτάλια τώρα δεν τώρα γελάς γελάς με τον παπάρα που έστειλε στη Βουλή Έλα. την παιδική πρόσεξε παι, δεν είναι παιδική χαρά αυτό μεγάλη γιατί προσβάλλουμε τα παιδιά τα παιδιά έχουν νοημοσύνη και ένστικτο αυτοί είναι κάτι άλλο. Έχουν μεταλλαχθεί σε κάτι σάλιαγγε, άνοου. Λοιπόν, από ό,τι είδε, το μοναδικό πράγμα που του ενδιέφερε χθε είναι να πάνε στην γυναιξή τέκνη και πεθεράουν να διασκεδάσουν. Οι άλλοι από τα θεωρία φώναζαν εκεί, γκολ, γκολ. Λες και ήταν στο μαρακανά. Η βουλή μέσα είναι, λε και στο μαρακανά. Λοιπόν, ψηλά οι κερκίδε. Λοιπόν, και από κάτω τα σούργελα βγάζαν φωτογραφίε μεταξύ του, αγκαλιέ, φιλιά. Στα παπάρια τους εσένα, άνεργε, στα παπάρια τους σε γράφουν, ανασφάλιστε, πνιγμένε ψηφοφόρε τους στο μπαχικάλαμο εδώ κάτω, σε γράφουν στα παπάρια τους. Βέβαια το γνωρίζεις, μετά και από τις ενέργειες και από τις δηλώσεις που κάνουν, το γνωρίζεις. Απλά, χτες, ο φίλος μου που με πήρε τηλέφωνο πριν ο, ο ακροατής, πριν δύο 3 τρεις... μέρες, σε έξαλλη κατάσταση και έκλαιγε. Για αυτού του τύπου, όπω βλέπει, μεγάλη είναι όλοι έτσι. Χθες λέει, κάναν και δηλώσει. Είναι ημέρα χαρά. Τι ημέρα χαρά, Ρεσούργελο! Τι ημέρα χαρά ήταν χθε! Ποιο άνθρωπο, ο οποίο υποφέρει, ο, καλά, όχι όλα αυτά τα χρόνια λόγω χούντα τη Τρούγκα Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Να πούμε, τα τελευταία πέντε χρόνια. Ποιο άνθρωπο ε, ε, που υποφέρει, γιατί να χαρίχθες επειδή πήγε εσύ και πήρε προ τάντζα το μισθό σου διότι όπως ξέρεις μεγάλε και γνωρίζεις πολύ καλά πρέπει να είναι οι μοναδικοί εργαζόμενοι στον πλανήτη οι οποίοι καλά, όχι ότι δουλεύουν για αυτό που κάνουν πληρώνονται προκαταβολικά δηλαδή πριν ξεκινήσει ο μήνας αυτοί τα φράγκα τα παίρνουν τα χώνουν στην Παντελώνα. και χτες χαιρόταν δεν κρατήσαν ούτε ένα λεπτό για τα θύματα που έχει πέντε χρόνια η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χαιρόταν Κατάλαβες μεγάλη, αυτή είναι, αυτό είναι το μυαλό τους Αυτό είναι το μυαλό τους Και Αυτό είναι το μυαλό τους Εκεί ο κρατισμός, η συνδικαλομαστούρα γενικά Αλλά θα σας επαναλάβουμε τη δική μας θέση Λοιπόν, ευτυχώς για μας, δυστυχώς για σας, Δεν θα τους κάνετε όλους δημόσιους υπάλληλους Για το μυαλό μιλάμε έτσι that... Ξεφτύλα μιλάμε τώρα, μεγάλη ξεφτύλα Ξεφτύλα καλά Δεν μιλάμε οι, οι παλιότεροι οι... Μιλάμε για ξεφτύλα Με Δεν μιλάμε για δημοσιογραφία Είσαστε πολλοί τη, ε... Δηλαδή πήγαν δημοσιογράφοι Μεγάλε Να, να πούνε στις γόμενες της βουλή, Ότι είναι κομψές Ακούς έτσι θα σε κυβερνήσουν Παρακαλώ Είστε καλά Είστε καλά Τα κόπι ουι, ουι ουι ουι μάνα Αχ το Facebook! Ναι, παίρνει άλλη αξία στο έδρανο. Μάλιστα, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Γιατί ρε φίλε ο εντόπιος είναι... δεν είναι σούργελο Τι είναι, δεν κατάλαβα <laughs> Πλάκα που κάνεις Επειδή είναι εντόπιος δεν είναι σούργελο Και δεν θα βγάλεις selfie μέσα στη βουλή Να την μοστάρεις στο facebook Και πολύ σωστά όμως να πάω στο σοβαρό που παρατήρησε Ότι πριν 15 χρόνια και Που βγάζαν αυτή τις selfie και κατατρο... τις φωτογραφίες Τραγουδώντας εκεί το άπονη ζωή Και ληστεύανε την πατρίδα Ας πούμε ο καθένας δεν μπορούσε να τους παλέψει και κοίταγε τη δουλειά του και την να επιβιώσει και να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό, δεν έχεις ε, άδικο. Τώρα, μεγάλε, έβγαζαν selfie στη Βουλή και αγκαλιές και φιλιά. Αχ και τι κομψή που είστε. Οι reporters, Αυτή είναι δημοσιογράφοι μεγάλε τώρα. Περάσαμε από το του πρετεντέρι. Του Μπάμπι και των άλλων παιδιών, περάξαμε στην αριστερή δημοσιογραφία του Life and Style. Έχει ο Βαρουφάκη γραβάτα. Έχουν, προσέξτε, μεγάλε, για την ουσία του θέματο δεν ασχολείται κανένα. Για το αν μπορεί να ελευθερωθεί αυτή η χώρα από τα δεσμά, από τα δεσμά των κατακτητών, δεν ασχολείται κανένα. Απαξάπαντε και αυτοί που βγαίνουν δίθεν να συζητήσουν για τα αποτελέσματα των επισκέψεων Βαρουφά και Τσίπρα και τέτοια στο εξωτερικό, είναι οι ίδιοι μπαρουφολόγοι, οι μόνιμοι. Τι μεροκάμα το παίρνουν αυτοί οι τύποι, ρε Τι μεροκάμα το παίρνουν αυτοί οι τύποι οι οποίοι συνε, συνεχίζουν να λένε τι ίδιε μπαρούφε. Τι κατάδουλειε κάνουν αυτοί οι τύποι που στείνονται από το πρωί και λένε, λένε, λένε. Τρία τέταρτα δημοσιογραφία lifestyle ξεκίνησε η, η καινούργια ε, διακυβέρνηση της χώρας και ε, ένα τέταρτο ε, βιζόκολα. Α, και ξέχασα να σε ενημερώσω ότι μέχρι χθες την κυρία, τη σύντροφο του Τσίπρα, τη λέγανε περιστέρα. Από χθες όρμηξαν όλα τα μέσα μαζικής εξαθλίώση να σε ενημερώσουν ότι τη λένε «Μπέτι». Εντί λένε την κοπέλα Περιστέρα είναι, είναι προσβλητικό το Περιστέρα Για τα κολοκάναλα Και το κολολάιφστάι του κάθε πτσαρούλα Του κάθε βλάχου Του κάθε άπλητου Που μαζεύτηκε στα κανάλια να κάνει εκπομπή Και στη δημοσιογραφία Το Περιστέρα είναι, live, είναι το, Δεν είναι του κόσμου ρε παιδί μου Είναι το Μπέτι Οπότε μέχρι προχθές Τη λέγανε Περιστέρα Μπαζιάνα Τσίπρα ξέρω εγώ Από χθε τη λένε Μπέτι Κατάλαβ Μπέτη σου λέω yeah. Αυτοί είναι μεγάλη Και βέβαια λέμε και εμείς τώρα λέμε Μπουρδολογούμε yeah. Διότι αν δεν ήταν τις... καθρέφτης της γελίας κοινωνίας η Βουλή yeah. τίνο ως καθρέφτης θα Ναι yeah. Ναι είναι καθρέφτης του κομμοτηρίου Που σε κάθε επαρχία Κάνει επίδειξη yeah. Της γλυκιάς ζωής Που ενώ οι άλλοι πεθαίναν Αυτοί κάναν γλέντια και τα βάζανε και στο, τα βάζουν και στο φατσαμπούκ να δείξουν ότι αυτοί γλεντάνε. Λοιπόν, ενώ οι άλλοι δίπλα τους πεθαίναν. Το ίδιο συνέβη και χθες στη Βουλή. Είναι ο απόλυτος καθρέφτης αυτής της κοινωνίας η Βουλή. Ο απόλυτος καθρέφτης. Ο απόλυτος καθρέφτης της ελληνικής αμοιβαδοποιημένης κοινωνίας. Καλά, μεγάλε, να σου μιλήσω τώρα για το για τη γελιότητα. τωρα ε, τώρα έχουμε, ε, έχουμε δύο-τριών κατηγοριών σουργελα έχουμε τα πως έχουμε βενζίνη απλή, σούπερ και τέτοια έχουμε ε, τα απλά σουργελα, τα κανονικά σουργελα και έχουμε τα σούπερ duper που θα έλεγε και ένας νεολαίο σουργελα σε αυτό συγκαταλέγεται η ομάδα του ποταμιού άγαλα Ακαλα. ο Θεοχάρης πρόχνονταν με τους άλλους να βγάλει selfie Μέ στην τρελή χαρά. Έπρεπε να τα στείλουν στη μαμά. Έπρεπε να τα στείλουν στη γυναίκα. Έχουν και γυναίκα, βλέπει. Ναι. ναι. Βέβαια δεν τα στελανε γιατί αυτοί ήταν απάνω στι κερκίδε. Οι γυναίκε, τα παιδιά. Όλοι. Όλοι. Σου λέω εδώ και χρόνια τρελαίνουμε, τσαντίζουμε. Όταν του βλέπω να πηγαίνουν με γυναίκε, συνγυνεξί, παιδιά τέκνη και πεθερών. Να ουρκιστούνε. Και σε ξαναρωτάω σούργελο. Σα ξαναρωτάω 300 σούργελα. Είδα κανέναν οικοδόμο να πηγαίνει πρώτη μέρα στη δουλειά του και να κουβαλάει την οικογένεια μαζί να βγάλει selfie Να βγαίνει ένα, βγει ένα ε, ένας να σώσει την αξιοπρέπειά σας χθε και εκεί που ήταν αυτές οι ξεκολιάρες οι ρεπόρτε και ήταν να πει. Σύρεγγεσσε να πούμε. Αυτό που βλέπετε εδώ να πούμε είναι καραγκιοζιλίκι. Ένα, μία να χθε να σώσει την Τι να σώσει, Ποια αξιοπρέπεια. Πού τη βρήκατε την αξιοπρέπεια εκεί που τη βρήκαν και ψηφοφόροι Μεξίκο, so τώρα μεγάλο εγώ πίστηκα ότι όλο αυτό το Πασοκιστάν το Πασ... Πασοκολίρχο Λισταρχοκιστάν το οποίο ενετάχθη στο ΣΥΡΙΖΑ είναι δημοκράτες για να μην πω αριστεροί και θα αλλάξουν την κατάσταση μη σου πω δηλαδή ότι ο, ο καπετάν πάνω καμένος με τον καπετάν Τέρεν Σκουίκ να θα βγουν στο βουνό, όχι ως Ζερβική, ως Βελοχιωτική. Ε, ε, ε, εγώ τα άφαγα αυτά τώρα. Τα κατάπια μεγάλε. Ξεκίνα. Ξεκινάει η κατάσταση. Η κατάσταση ξεκινάει. Το που θα σας πάνε, το γνωρίζετε μέσα σ' Το γνωρίζετε μέσα σ' άκρες που θα σας πάνε. Είναι κυρί... Η Ελλάδα λέει, είναι κυρίαρχη χώρα, είπε στην κοινοβουλευτική του, με... με... Ομάδα ο κύριος Τσίπρας Είναι κυρίαρχη χώρα Βέβαια καλό είναι ως Πρωθυπουργό Να λες τέτοια ωραία πράγματα Αλλά εμείς θα ρωτήσουμε Τον κύριο Τσίπρα έτσι ως γαρτζίκια Που είμαστε Πες μας 200 χρόνια τώρα Μία στιγμή που υπήρξε Ποτέ Κυρίαρχη χώρα Και εμείς δεν, μπο... δεν το ξέρουμε Πως δεν μας ήρθε αυτή η κυριαρχία Να μας βαρέσει το κεφάλι Και να μας πει ε, Είμαστε κυρίαρχη χώρα Πολλα... Εντάξει Σε καταλαβαίνουμε ότι κάτι πρέπει να πεις Μήπως αυτοί που στα γράφουνε πρέπει λίγο να Όχι, τι λέω και εγώ τώρα Τι λέω και εγώ τώρα Λοιπόν μεγάλε ε, Τα πράγματα αλλάζουν Και πρέπει να αλλάξουμε και εμείς Και πρέπει να αλλάξουμε και εμείς Την πέμπτη χθες Μεγάλε έγινε ε, Συγκυβερνητική Διαμαρτυρία πρα... δια Στο σύνταγμα <σκοί> Ναι Όπως θα ακούς για να... Για, το ντράγκι, για να σκιαχτεί ο Dragi όπως σου είπα Να σκιαχτεί ο Dragi, Αυτή η λοιπόν ήταν η πρώτη συγκυβερνητική διαδήλωση Ήταν γύρω στο 1 εκατομμύριο οπαδί του Πάνου Παρακαλώ Μπράβο, σου μ' αρέσει Ναι Ναι, ναι, ναι, ναι Νε, ναι. ναι, πήγαν το πρωί τα κομμωτήρια και πήγαν το βράδυ να υποστηρίξουν τα κομμωτήρια ε, Κύριε Τσίπρα συγνώμη που έχουμε διαφορετική άποψη Αλλά κατά την δική μας άποψη Η οποία δεν είναι ταπεινή Ταπεινή είναι δική σας Λοιπόν, θα, ε, έτσι πολύ πρόχειρα που το σκεφτόμαστε ε, ο, ο λαός ενωμένο εμφανίστηκε δύο φορές τα τελευταία 70 χρόνια η μία ήταν με το ΕΑΜ και η δεύτερη ήταν τις μέρες των καθαρόαι μοναχανακτισμένων εδώ που επαναλαμβάνουμε προσπαθούν ακόμη και σήμερα όλων των αποχρώσεων οι πολιτικοί να το απαξιώσουν λοιπόν και ο ίδιος ο Τσίπρας ομολόγησε το πόσο μεγάλο ανάχωμα ήταν το κόμμα του εκείνη την εποχή δεν βρίσκουμε κάτι ανάμεσα στο λαό α, α, εντάξει δεν θα μιλήσουμε για την περίοδο της ε, Χούντας ή μετά ας πούμε διότι εντάξει όμως αυθόρμητα ο λαός χωρίς να κοιτάει κομματικές ταμπέλες δεν βρίσκουμε άλλες ε, ιστορικές τα τελευταία 70 χρόνια ε, να έχει ενωθεί και να έχει κατέβει στους δρόμους ή να έχει ανέβει στα βουνά δεν βρίσκουμε άλλη ιστορική στιγμή τώρα αν εσεί όπως ε, ε, θέλετε να μας κάνετε να συνηθίσουμε τον τελευταίο καιρό <σχει> την Πότσκα, τη βαφτίζετε παϊδάκια ε, λογικό είναι, αφού βαφτίσατε τον Τέρεν Σκουίκ, ε, π, Δημοκράτη και τον Καμένο, δεν θα μας πείτε και αυτά που, ε, σε παρακαλώ τη Θεοδόρα Τζάκρη τι να θυμηθούμε τώρα τι να θυμηθούμε πάντως γεγονός είναι κυρία μου και κυρία μου ότι πέρασε αυτή η μέρα Και ξεκινάει τώρα εκεί έχει να γίνει Μέσα καταλαβαίνεις Τι καταλαβαίνεις τώρα να έχεις εκεί να καταγράφεις Τι έχει να γίνει Πάντως επαναλαμβάνω πνιγμένο μου ε, Ότι για μία ακόμη φορά αυτή προκαταβολικά Τα ρίξαν στην παντελώνα τα φράγκα Εσύ περίμενε τον Απρίλιο. Τον Απρίλη σου πάνε για τον Ελγά ε, το, Ζήσε ακριβώς Ζήσε ψηφοφόρε μου να φας τριφύλι Τον Απρίλιο. Επικοινωνώντας ε, Με τον Εύρο χθες Λοιπόν ε, Για μία ακόμη φορά Για μία ακόμη φορά Αυτοί, αυτοί εκεί πάνω Κάθε χρόνο περιμένουν τη μόρα, Όχι να βρέξει Περιμένουν να καταστραφούν Παρακαλώ Μάλιστα, μάλιστα. Κάθε χρόνο λοιπόν ε, Περιμένουν να καταστραφούν Κάθε χρόνο Μα κάθε χρόνο Γιατί όλα αυτά Γιατί όλα αυτά τα χρόνια Δεν φρόντισαν στην απο... Ενώ οι Βούλγαροι έχουν κάνει Τι έχουν κάνει από πάνω Και αμολάνε τα φράγματα Και κάνουν καινάνον Στην αποδόμεριά Όπου ενδιαφέρονται για την πατρίδα Όλοι αυτοί οι πολιτικοί Δεν κάναν ούτε ένα έργο Λοιπόν Για να μπορούν να τη αυτή την κατάσταση όταν δημιουργείται. Ούτε ένα έργο. Το μόνο που κάναν κατά περίοδους είναι κάποιες μπουλντόζες εκεί να σπρώχνουν κάτι χώματα, ότι είναι αναχώματα και άλλες τέτοιες τρίχες. Θα μου πεις, λίγα μπουμπούκια στέλνουν από τον Εύρο στη Βουλή. Όχι, είπα εγώ το αντίθετο. Αλλά λέω ρε παιδί μου, ανάμεσα σε αυτά τα μπουμπούκια, αντί να ενδιαφέρει Κάποιο, α πούμε, να ενδιαφερθεί για την πολιτιστική μόνο ανάπτυξη του τόπου του, λέγε με άϊλο έργο, λέγε με ρίξε, φάμε, να φάμε όλοι μαζί. Ναι, λέγε ρε, παιδί μου, να έβαζε στόχο τη ζωή του να γίνει ένα έργο για να σώνει τον κόσμο. αμ αμδέ. Και βέβαια μέσα σ' όλα είδαμε και τον Βαρουφάκη να συναντιέται με το αφεντικό του το Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε, ο γνωστό γνωστός δημοκράτη, πάνω απ' όλα. Η τσαντίλα των Γερμανών τώρα Δεν είναι, μην νομίζεις ότι ε, Είναι στην αντίσταση Δεν βρίσκουν καμιά αντίσταση Είναι γιατί δεν τελειώνει το θέμα Τσακα τσακα Ο χρόνος, κατάλαβες Ο χρόνος είναι ε, Που θέλουν να τελειώσει το θέμα Πάντως μετά τη συνάντηση με τον Βαρουφάκη Ο Σόιμπλε Τα έχω σε κανονικά Σε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις Και βέβαια πρέπει να ακούμε Τι λέει τα αφεντικό σου δεν μας ενδιαφέρει πως θα λέγεται ο μηχανισμός ελέγχου Ήπε ο Σόιμπλε Ούτως ή άλλως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Η Κομισιόν Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Λέγει με Τρόικα Είναι αυτά που δάνεισαν και δανείζουν τα χρήματα Λέει ο σύμμαχός σας Σόιμπλε Η ελληνική λαϊκή βούληση Δεν μπορεί να καπελώσει Προσέξτε Προσέξτε τι λέει τώρα Το σοβαρό ο φασίστας, ο, ο ναζίστας, συμμαχός σα, προσέξτε. Δώστε μια φορά σημασία στο τι λένε. Γιατί αυτοί τι λένε το κάνουν και πράξη. Λοιπόν, προσέξτε λοιπόν τι λέει. Δεν γίνεται λέει... Προσέξτε, η ελληνική λαϊκή βούληση δεν μπορεί να καπελώσει να είναι αντίθετη στις ευρωπαϊκές συμφωνίες αλλά από την άλλη να λέει θέλω λεφτά για τις υποχρεώσεις μου. Προσέξτε, η ελληνική λαϊκή βούληση δεν γίνεται να... Υπο... Σου ζήτησε κανένα βρε, ε, δημοκράτη μου, να καπελώσει η ελληνική βούληση, λαϊκή βούληση, κανένα λαό. Όχι. Εσείς θέλετε να έχετε υποτακτικούς, υποτακτικού αυτό το λαό και να τον απομιζάτε. Αφήστε τον. Αφήστε τον. Αλέξη μου, θα σου ξαναπώ ότι η ελευθερία θέλει αίμα, θέλει κούραση, θέλεις και πείνα. Να το βάλουμε και αυτό μέσα. Δεν γίνεται με συνδικαλιστές οι οποίοι κλέβουνε 100.000 ευρώ το μήνα και τους έχεις μισθούς 15.000 ευρώ την ώρα να έχεις ελεύθερο κράτος. Δεν ξέρω αν με αγόρι μου. Συνεχίζει λοιπόν το αφεντικό σου, ο σύμμαχός σου, ο Σόιμπλε, μετά την συμφωνία με τον Βαροφάκη να λέει η γέφυρα που ζητάει η ελληνική κυβέρνηση ήδη ισχύει και είναι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστικής Σταθερότητας Πάμε στο ζουμί Τι λέει στο τέλος Οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήθελαν δάνεια και η σημερινή κυβέρνηση μας λέει δεν έπρεπε να μας δώσετε τόσα λεφτά Με συγχωρείτε Μπείτε σε έναν δρόμο για να σας εμπιστευόμαστε Αυτά είπε ο Σόιμπλε Αυτή είναι η γραμμή τους Κατάλαβες μεγάλε Από... yeah. Βέβαια βέβαια, αν αυτή τη στιγμή υπήρχε κάποια σοβαρότητα και κάποια... Ρίξε, παρακαλώ Ήταν <χει> από another. τώρα Μας να βγήκε κάποιο. τέτοιο Λοιπόν ε... you, week, uh, and... Αυτά μας είπε λοιπόν ο Σόιμπλε ε, ε, Κυρία μου και κυρία μου Δώστε μια φορά σημασία Σε αυτό το οποίο σε Αυτά τα οποία λένε Μια φορά μπορείτε να δώσετε σημασία Μην οργίζεστε μόνο όταν Έφτασε να σας πνίξει η ΔΕΗ Άντε θα είστε οργισμένοι Καμιά βδομάδα δύο Λοιπόν σε μια εβδομάδα δύο θα ξεχαστεί Το θέμα και οι σύλλογοι Οι οποίοι βγάλανε ανακοινώσεις θα είναι πάλι Στα γλέντια ε, το κοπή το πίτα Και οι, οι όψιμοι ε, υποστηριχτέ σας Οι οποίοι μέχρι χθες ήταν ε, Με τα Λοιπόν Αυτά είπε ο Σόιμπλε Το θέμα είναι το εξής Ότι ζητάγανε λεφτά Και φυσικά ο τοκογλήφος Σου δίνει λεφτά Όταν έχεις οικόπεδο γονία που αξίζει Γιατί ξέρει ότι με το μηχανισμό του Θα στο πάρει Το οικόπεδο γωνία. Να Απευθυνθούμε λοιπόν τώρα Στο φίλο μας τον κύριο Αλέξη Και να του πούμε το εξής Απ' τη μία δεν γίνεται Αλέξη μου Δεν γίνεται να κάνεις αυτά που κάνεις και να βγαίνει την ίδια στιγμή ο υπουργό σου ή η Υπουργήνα σου και να λέει θα βρω δουλειές σε ανθρώπους γιατί για ανθρώπους πρόκειται μέσω ΕΣΠΑ ε, ξα, επαναλαμβάνουμε το ΕΣΠΑ δεν είναι δουλειά το ΕΣΠΑ δεν είναι δεν, όποια πατρίδα έχει ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ είναι υποδούλωση είναι κοροϊδία θα βγείτε να τα πείτε αυτά κάποια στιγμή Αν πείσε ποιο να τα πείτε Αφού τους είπατε άλλα και σας δώσαν 40%. Ωραία πάμε παρακάτω Ο Βαρουφάκη λοιπόν Στη συνάντηση με το Σόιμπλε Πρόσεξε Ενώ οι Έλληνες δεν ξέρουν που βρίσκεται Έριξε τις τουφεκίες του ο άνθρωπος Να σε απασχολήσει Θυμήθηκε την άνοδο των ναζί Στη Γερμανία Προσέξτε Για να συγκρίνει ότι η κρίση έφερε ναζί στην Ελλάδα. Και στο κοινοβούλιο ο ναζισμός είπε ξεριζώθηκε στη Γερμανία αυτά τα που Βαρουφάκης τα λέω εγώ. Χρειαζόμαστε τους Γερμανούς να μας βοηθήσουν να υπαρασπιστούμε το ιερό οικοδόμημα της Ευρώπης Από τη μια Ναζί και από την άλλη Ναζί ε, μεγάλε τέλος πάντων λοιπόν, Ο Βαρουφάκης τα από αυτά Χρειαζόμαστε τους Γερμανούς να υπαρασπιστούμε το ιερό οικοδόμημα της Ευρώπης Καλά κάνεις λοιπόν και του δίνει 180 και 200 ψήφους του Βαρουφάκη γιατί δεν κάνεις και εσύ χωρίς το ιερό οικοδόμημα της Ευρώπης δεν κάνεις και εσύ χωρίς την βρώμικη δουλεία στην οποία σου επέβαλαν εδώ και χρόνια Αμερικανογερμανάκια και διάφοροι άλλοι κατακτητές Ξέρουν που τα λένε Τώρα όσο για το ποιο ανέβασε τους ναζί στην Ελλάδα Βαρουφάκη μου δεν του ανέβασε η κρίση τους ανέβασε το ίδιο το σύστημα Τους είχε εκεί στη γωνία Ήτανε κομμάτι σάρκα εκ της σαρκός Του μαντριού που λέγεται νέα δημοκρατία Και το αμόλυσαν κάποια στιγμή Να κάνει αυτά τα κόλπα που κάνει Παρακαλώ Καλώς, καλημέρα Να ζή, να ζήκανε με γιώτα Ξυπνάδα παντρεύκαμαν, παντρεύκαμαν. Πνίκαμαν, Καλημέρα Όχι φίλοι μου εδώ Βοηθήστε θκίμ και ξέν ρώτησα αν παντρεύκαμαν και μου πήγε τέλο. Αυτά μεγάλα γίνονται Ας τι μαγκίες τώρα Και τα όξο που κάμισα Και διαφωνίες Και αξιοπρέπειες Που την είδε, Εσύ εντάξει τη βλέπεις την αξιοπρέπεια είναι αξιοπρέπεια να σου λέει αυτή τη στιγμή Η πυργός της Ελλάδας Χρειαζόμαστε το ιερό οικοδόμημα της Ευρώπης Ποιο είναι το ιερό οικοδόμημα της Ευρώπης Ένα ναζιστικό μόρφωμα Το οποίο αποφασίζαν το 47 να το φτιάξουν Να τελειώνει η ιστορία Με τους πολέμους και τα τέτοια Να το, το φτιάξουν Τι είναι, είναι ιερό οικοδόμημα της Ευρώπης Αυτά σου λέει λοιπόν ο αριστερός Ο αριστερός Ο αριστερός, ο αριστερός Υπουργό. Αυτά τα ωραία Κάτσε να δω λοιπόν Λοιπόν η... Λοιπόν Η θέμα Λαζάρτ Μιας και ε, πρέπει να το βάλουμε Στις προηγούμενες κυβερνήσεις Είναι ένα ρεπορτάζ που έκανε η φίλη μου η Θεοδοσία Και μου το έστειλε. Λοιπόν τον έλεγχο για το ρόλο της Λαζάρτ, στο, στο ρόλο για τον έλεγχο της Λαζάρτ, αναφέρθηκαν αρκετοί βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ. Ανάμεσά τους ο Λαφαζάνης και άλλοι. Τώρα, ε, δεν γνωρίζουμε αν τώρα τους ρώτησαν που ξαναπροσέλαβαν τη Λαζάρτ. τη Λαζάρτ την ξαναπροσέλαβαν οι ίδιοι οι οποίοι ζητούσαν έλεγχο, και θεωρούσαν κακοί πριν ε, καιρό. Ε, θα το δω εμπεριστατωμένα. Και θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή Πάμε λοιπόν Για το θέμα της Λαζάρτη Θεοδοσίας Ευχαριστώ για την κούραση Λοιπόν Να προχωρήσουμε λίγο σε άλλες ειδήσεις 650.000 αγρότες στην Ελλάδα Και με νόμο είναι πλέον Για την εφορία επιχειρηματίες Εεε Αριστεροί μου 600. Είναι, είναι επιχειρηματίε. Σου λέω Είναι επιχειρηματίε. Δεν έχουν ακόμη υποχρέωση να τηρούν βιβλία εξόδων-εσόδων Αλλά πρέπει να παρουσιάζουν, να παρουσιάζουν ε, αποδείξεις για τις, αγορές, ε, για τις αγορές και τις πωλήσει. Ε, Βέβαια, μεγάλε πουλές Τι σου λέγα κάτσε κύριε με φτιάχνει ο Σόιμπλε Με, να, με τρελαίνει, όπως και οι δηλώσει για την Ιερά Ευρώπη τον αρι, Ειδικά των Αριστερών Οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν χωρίς Ευρώπη ε, Απ' την άλλη, η καταβόθρα που λέγεται Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο περιμένει τη συνάντηση με, τον, με το ελληνικό επιτελείο. Ορίστε. Εντάξει ρε παιδί μου, την επόμενη εβδομάδα θα τα φτιάξουν. Πώς κάνεις έτσι και εσύ να βοηθούν Αμάν Σε παρακαλώ, έχουμε μια εβδομάδα μόνο στην κυβέρνηση Θα τα φτιάξουμε σου λέω. Να. Ναι, Ναι, ναι, ναι ναι. Μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα Ενημέρωσε μου λέει τους πνιγμένους Του γκάμπο να μαζεύουν Αποδείξεις γιατί ε, Τους έρχονται Ωραία πράγματα Μεγάλα κοίταξε να δεις κάτι, θα σου πω τώρα σε 10, 15 ή 20 μέρε ένα μήνα τη στιγμή που θα ζεσταθεί και θα ξεπαγώσει το θέμα. Παρακαλώ. Καλό στο φούρναρι ρε, το βάρε φούρναρι. είμαι, είμαι ευτυχησμένο. Οργίστηκαν χθε, οργίστηκαν χθε οι βουλευτέ μα. Τι τα Είμαι ευτυχισμένος! Έχω βλή! Έχω βλή! Ναι... Ναι... Για τους ξυφοφόρους... Λέμε για τους σε αυτό δεν, δεν θα κάνω τόσο να αναλύσω τώρα, αλλά οι ψηφοφόροι ήταν εκεί ακουμπισμένοι. Έλα, χασε μερε... χασε μερε φούρνα, έλα. Έλα! Έλα, για! Για! Α το σου λέω, για! Για! Για! Για! για! Για! Για! Για! Για! να κάνω εκπομπέρε φούρνα, ας εμένα, ας Ορίστε Καλώς την κυρία Ελένη Σας ακούω Σας ακούω Ναι Πώς πώς λέει Αλογώ πορδός Να είσαι καλά Α Για πες μου Ναι Ναι να σε καλά, κατά τον Αύγουστο μου είπε η κυρία Ελένη θα μιλήσει το 50% που δεν ψήφισε, έτσι είπε η κυρία Ελένη. <Και> κυρία Ελένη μου τον Αύγουστο μην ξεχνάς ότι θα είναι σε διακοπές όλοι, είναι οι ραστόνοι του καλοκαιριού. Ε, κυρία Ελένη μου μην τα ξεχνάς και είναι λέει η κυβέρνηση αλογόπορδη κάτι τέτοιο, αυτό δεν... Να σου πω κάτι κυρία Ελένη, αυτοί γλένταγαν εδώ, ο κόσμος πέθανε και αυτοί συ... κάναν συνάξεις και γλένταγαν. Άκουμε, κυρία Ελένη μου, τα γλέντια ξεκίνησαν από χτε, από την ορκομοσία. Άνοιξε και το τριώδιο, μην το ξεχνάσει. Έχουμε απόκριε, έχουμε παντρινά καρναβάλια. Τσου κουτάκα, έφτασε ο Πάσχα. Να, 15 ημέρα, 15 ημέρα, γλέντια, εκδρομέ στι Βιέννες, αποδράσεις στη φύση. Τσου πια, μαν μπήκε ο Ιούνιο, κυρία Ελένη μου, στα γλέντια. Αυτή θα είναι στα γλέντια, κυρία Ελένη μου. Επειδή δεν ξέρω αν άκουσες παλιότερες εκπομπές, εκπομπές Σου είπα Λοιπόν ένα στρατό και μια νοοτροπία Σαν αυτόν που έχουν φτιάξει αυτοί στην Ελλάδα Μπορείς και με 50 ευρώ το μήνα να τους έχει στρατό Τα λέω εδώ και πολύ καιρό αυτά Όμως να πάω στο προηγούμενο, προ προηγούμενο φίλο που είπε Για ποιου αγρότες 650.000 αγρότες έχουμε 2,5 εκατομμύρια ε, συνταξιούχους και 1,5 εκατομμύρια νέου. ποια παραγωγή περιμένεις στην Ελλάδα, από ποιον περιμένεις παραγωγή οι υπόλοιποι είναι δημόσιοι υπάλληλοι γιατί παραγωγή μιλά. Φάνηκε, φάνηκε λοιπόν από την πρώτη μέρα ποιοι είστε είστε αυτοί που ήρθατε να ενισχύσετε όλο αυτό το σάπιο σύστημα όλο αυτό το σάπιο κράτος ε, καλά δεν πήρατε χαμπάρι πρέπει να το πήρατε το δούλευμα που σας έριξε ο υπουργό, όταν σας έλεγε εδώ πέρα εσάς εσείς που υποβάλλατε ετήσεις για τον παγετό για να πάρετε αποζημίωση μην υποβάλλετε και τώρα για τις πλημμύρες ο υπουργός το είδε πλημμύρες δεν το είδε έγκλημα δεν το είδε εσκεμμένη ενέργεια κατάλαβες σε δούλευε μπροστά στα μάτια σου αν έκανες για τον παγετό σου λέει μην κάνεις και για τις πλημμύρες οι, πλημμύρ... Μεγάλε, οι πλημμύρες δεν έγινε από μονάχια του. Δεν ξύπνησε ο άραχνος μια μέρα και χθες και είπε Α δεν πνίγω και τον Ιχόρ και, το... και τον Και τον Παχικάλαμο εδώ κάτω Δεν ξύπνησε ο Εύρος Ξαφνικά Να πνίγει τον κόσμο εκεί πάνω Το πρόβλημα δημιουργείται επειδή Οι άνοι από τούτη την πλευρά Δεν κάνουν έργα Εκαινώθηκαν α, τώρα με πήρω άλλο Από πάνω και μου είπε μου λέει πέντε χωριά πάλι στον Εύρο Βαράνε καμπάνε! Βέβαια δεν έχουν Σιρήνη, έχουν τις καμπάνε στα χωριά. Κατάλαβες Λοιπόν, για ποιου μιλά? Για ποιου! Ποιου, ποιου, ποιου! Ποιο, μωρό μου, ποιο! Παρακαλώ. Θα χάνει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, δεν είναι το ίδιο ακριβώς Είναι χειρότερο το άλλο το δεύτερο. Ένας φίλος εδώ ρωτάει το εξής Αυτή τη στιγμή Η Ελλάδα χρωστάει Και πολύ λέει ο κύριος Τσίπρας Δώστε μου χρόνο Να κάνω ενέργειες Να βρούμε μια συμφωνία Πολύ σωστά, για δεν βγαίνει λέει και ο κύριος Σταθάκης Λέει εδώ Τηλεακροατής βλάκα στανε και αυτό σαν εμένα Να πει στις τράπεζες Δώστε χρόνο στον Κοσμάκι ρε Χρωστάνε, δεν έχουν δουλειά να κάνουν ένα σχέδιο να πάνα. Να πάνα... άλλο ρε μεγάλε το ένα άλλο τά. Το, το σχέδιο, αγαπητέ μου, Μάμε. είναι ένα. Θα ενισχυθεί τόσο πολύ αυτός ο λεγόμενος κρατισμός δεν βρίσκω άλλη έκφραση, όλο αυτό όλο αυτό το το, το οποίο ενεπνέστη ο Παπατρέα και το δημιούργησε. Ε, δεν ξέρω βέβαια. Οι ιδιωτικοί οι πάλι αυτή τη στιγμή επιχειρηματίες δεν έχουν έσοδα για να τους κατακλέβουν Θα κατακλέβουν το ίδιο, το ίδιο το, το κράτος Αυτή είναι η νοοτροπία Θα ενισχύσουν αυτό το σάπιο σοσιαλισμό Τον οποίο εξέθρεψαν πάλι από το 80 και δόθε Όχι, εντάξει, από το προηγούμενο μπορούμε να αναφερθούμε σε αγώνες Συνδικαλιστών πριν το 80 Πολύ ευχαρίστως ό,τι ώρα θέλετε Αλλά αυτού τους άπιους τύπους Αυτούς τους άπιους τους βλέπεις ακόμα και σήμερα Λέγε με πολυζωγόπουλο Λέγε ναι, με, με κακονομάτα Βουλευτάδες έγιναν μετά πρωτόπαπες Ακόμα σωτήρες Όλο αυτό, γι' αυτό ήρθατε λοιπόν Από ό,τι φαίνεται Μέσα σε 10 μέρες Ήρθατε να ενισχύσετε τον ξεκολλιασμό, των μέσων μαζικής εκπόρνευση. Διότι δεν βλέπουμε και κανέναν αντιδρά Είδαμε τις αριστερές βουλευτίνες σα χθε, Τις αριστερές Να τους λένε παπα Τι συνολάκι είναι αυτό μανάρα μου Τους λέγανε δημοσιογράφοι Και αυτές λέγανε αχ να με πάντα κομπσί. Δεν τους λέγανε Επέξεις κλέτζα ρε, μαλάκα παραπέρα Εδώ ήρθαμε να ορκιστούμε και να κάνουμε δουλειά Ούτε ε, μία! Ούτε μία μεγάλε Ούτε μία Οπότε γι' αυτό το λόγο ήρθατε μη μας ε, πουλάτε φύκια για μεταξωτές κορδέλες Αυτά μπορείτε να τα πουλήσετε σε... Έχετε ψηφοφόρους κάργα Είχε δίκιο λοιπόν ο άνθρωπος ο άνθρωπο. Γιατί δεν κάνει το ανάλογο ο Σταθάκης Για το πονεμένο Για το σφαγμένο τον Έλληνα Και το ζητάει ο Τσίπρας μόνο από τους ξένους Στο παιγνίδι σας λοιπόν Στο παιγνίδι σας Παρακαλώ Έλα Ε, δεν θα γίνει ευχή σου. <Τι> Να <νά> σε καλά. <Τι> Να <νά> σε καλά. <Τι> Να σε καλά. Σε καλά. <Τι> ε, Γάλε, η ελπίδα δεν πεθαίνει τελευταία. Η ελπίδα στην Ελλάδα, την ελπίδα στην Ελλάδα τη σκότωσαν. Εδώ και πολλά χρόνια. Τη διαμέλισαν την εξαφάνισαν, της σκότωσαν. 18.500 τώρα ταλέποροι στην Αττική. Πήραν ειδοποιητήρια, λέει, ότι δεν τους ανήκουν τα σπίτια αλλά ανήκουν στο δημόσιο διότι με χρυσόβουλο του, βα... του βασιλιά όφωνα. Ωαϊντεί! Μάλιστα. Ενώ οι ιδιοκτησίες είναι νόμιμες, με άδειες πολυδομίας με πληρωμένους φόρους, επί δεκαετίες. Τώρα πρέπει να αποδείξουν, τώρα επειδή βρήκαν κάποιοι κάτι χρυσόβουλα, λοιπόν, να αποδείξουν ότι η, τα σπίτια είναι δικά του καταλαβαίνει μεγάλη. Θα σε φωνάζουν σε λίγο και θα σου λένε απόδειξέ μου ότι σε είσαι... Καλά, το ότι είσαι ζωντανός, το έχουν ζητήσει. Δεν είναι παράξενο, οι υπηρεσίες ζητήξαν από πολλούς ανθρώπους να τους αποδείξουν ότι είναι ζωντανή, ενώ ήταν μπροστά τους. Αλλά άρετε τώρα να αποδείξεις εσύ να πούμε ότι το σπίτι σου δεν ανήκει στον Όθωνα. Μεγάλε... Ωχοχο... Ωχοχο, άρε μάνα μου βίκιο ο Πάνος στην Υπουργό... Uh, αμήνεις της Γερμανίας Που uh, μας απειλήσε Ότι θα μας διώξει από τον Άτο Ποιο να διώξεις πιο να του πάνω ρε Σου κάνει μια λαβίζει ουζίτσου Πάνος Ένα κουνκ καράτη Και θα σε ξαπλώσει κάτω Γεια σου ρε Πάνο πολέμαρχε Άιτε Όχι δεν είναι του φεκέ του πάνω, το τηλέφωνο ήταν Λοιπόν ε, Τι έχουμε Αμάν Δυνάμεις ταχείας δράσεως του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη Κοντά στη Ρωσία Θα αναλάβουν δράση το 2016 Ωραία πάνω όρμα. Έξι χώρες αποφάσισαν, της Ευρώπης πάντα, αποφάσισαν η δύναμη να αποτελείται από 5.000 άντρε σε έξι πολιεθνικά κέντρα διοίκηση και να είναι έτοιμοι να δράσουν σε μια νέα κρίση όπως αυτή της Ανατολικής Ουκρανίας. Θα έχουν ναυτικό, αεροπορία, δυνάμεις, θα έχουν ζαρδιχέρες, από όλα θα έχουν. Αυτά είναι κόλπα, κόλπα κονό Αυτά είναι χοντρά κόλπα κονόμας και υποδούλωση. λοιπόν Τι άλλο έχουμε 60 δις ευρώ δάνειο ε, πρέπει να δώσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η Κεντρική Τράπεζα στις ελληνικέ Τράπεζες Κατάλαβες μεγάλε Και όλα αυτά τα κόλπα είναι για το... αυτό που είπε ο Σόιμπλε Δεν με νοιάζει λέει, πως θα είναι βαφτισμένο αυτό το καινούριο μνημόνιο ε, κουκουρούντζος βαφτίστε το όπως θέλετε όλο αυτό το κόλπο λοιπόν είναι για να μπει ένα καινούριο πρόγραμμα και αμέσως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα στάξει 60 στις ελληνικές τράπεζες οι οποίες θα κυνηγάνε ένα γιατί δεν έχει να πληρώσει το σπίτι κυρία μου και κυρία μου ε, άψα και το τέλος μία είδηση η οποία μέσα στην καλή χαρά που είχαν όλα αυτά τα χθε, είναι υπεύθυνη, έτσι. Μα θα μου πει, χθε μπήκαν στη Βουλή. Όχι, δεν μπήκαν χθε στη Βουλή. Είναι υπεύθυνη και ως ψηφοφόροι και ως ψηφοκουβαλιστέ και ως άνθρωποι της κοινωνίας λέμε τώρα πια κοινωνία και ως μέλη κομμάτων. Λοιπόν, χθε σε ένα σχολείο ένα παιδάκι ουσιαστικά λιποθύμησε ούρλιαζε από τους πόνους γιατί είχε να φάει δύο μέρες είχε να φάει δύο μέρες και οι δάσκαλοι πάθαν σοκ πάθαν σοκ οι δάσκαλοι έτσι λοιπόν και φυσικά μόλις κυκλοφόρησε η είδηση βγήκαν οι φιλάνθρωποι, βγήκαν οι οργανώσεις βγήκε ο δήμαρχος και θα το λύσει τον πρόβλημα το... Το ουσιαστικό πρόβλημα που ανέκυψε είναι ότι παιδιά οικογενειών οι οποίες δεν γλένταγαν στη Βουλή χτες ούτε έβγαζαν selfie μένουν μυστικά στα σχολεία κατάλαβες, και σε βρεφονηπιακούς σταθμούς διότι λέει άκου τώρα καθυστερεί ο διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων και το Δημοτικό Βρεφοκομείο για την Αθήνα μιλάμε αδυνατή να ετοιμάζει φαγητό για τους μαθητές. Άκου τώρα μεγάλε... Και από τον, Περισμέ... από τον Οκτώβριο η τροφοδοσία γίνεται με χορηγίες άκου μεγάλε. Χορηγίες άκου. Προετοιμάζοντας 4.500 μελίδες... μερίδες φαγητού για τους νευρεφονιπιακούς σταθμούς. Άκου μεγάλε. Η κοινωνία σου πια είναι. Η πραγματική κοινωνία σου πια είναι. Η πραγματική κοινωνία σου δεν ήταν α, όλοι αυτοί οι βρωμιάριδες. Μπορείστε... Ναι, ναι, ναι. άκου μεγάλε για να το τελειώσω το θέμα Να το τελειώ, τελειώσω Γιατί δεν ακούς τίποτα Γιατί καθυστερεί αυτό Γιατί ο Καμίνης θέλει να κάνει Πρόσεξε διεθνή διαγωνισμό Πρόσεξε Διεθνή διαγωνισμό Υψους ενός εκατομμυρίου Ευρώ Να το επαναλάβω Διεθνή διαγωνισμό Γιατί δεν είναι Είναι ανίκανοι οι Έλληνες είπαμε Να τα κάνουν αυτά τα πράγματα τους Έλληνες πρέπει να τους κάνουμε δημόσιου υπάλληλου όλους Κατάλαβες μεγάλε yeah. Τα παιδιά πέφτουν κάτω σαν τα κοτόπουλα yeah. αυτή είναι η, Αυτό είναι το μυαλό σας Αυτή είναι η πολιτική σας Αυτή είναι η, δικυ, η διακυβέρνησή σας Όλων Των σημερινών, των χθεσινών, των παραπροχθεσινών Τόσο μυαλό διαθέτεται Για να λύσετε προβλήματα Και να κυβερνήσετε μια χώρα Τη οποία η, η, η δυστυχία είναι ότι 70 χρόνια τώρα είναι και υπόδουλοι. Κατάλαβε, μεγάλε. Δε, αργεί ο άνθρωπο. Πρέπει να κάνει διεθνή διαγωνισμό ενό εκατομμυρίου ευρώ. Κατάλαβε. Προπολογισμού. <ΣΣΣΣ> διεθνή Προπολογισμό. Προ, Πρόσεξε. Κοντά στο ένα εκατομμύριο. Δηλαδή θα φτάσει όσο κουστάρι Καταλαβαίνει πώ γίνονται πάντα αυτά στην Ελλάδα. Καταλαβαίνει, μεγάλε, πώ γίνονται αυτά πάντα στην Ελλάδα. Και είναι, δι, ε, είναι μπλοκαρισμένη η διαδικασία και... Γιατί δεν ήρθε ο κατάλληλος Ο δικός μας να πάρει Μέρος στον διαγωνισμό <Ρο Hotel> να μας ταχώσει Δεν ξέρω αν με εννοεί, Αν με συλλείβεις Παρακαλώ <Ρο <ουσιαίς> καλό το Πες Αχα Ποια ελπίδα Πάει η ελπίδα you... Βγάλε φτερά η ελπίδα ναι, αφ... Μου είπε εδώ Ότι μέσα στην κρίση αυξήθηκαν Κατά 200% ήδη σε Φυσικά αυξήθηκαν Δεν είχαν αυξηθεί στην κατοχή πλούσιοι η... Δεν είχαν αυξηθεί η... Δεν μιλάμε για τους Ακρεφνός γερμανοτσολιάδες Αλλά για τους uh, Μαυραγορείτες Οι οποίοι μετά γίνανε Τίμιοι και σοβαροί μαγαζάτορες Εκτός από ρουφιάνι Αυτό δεν το κόβουν ποτέ Come. Πάντα Πώς θα γίνει Οι ξετσίποτοι τέτοιε εποχές βρίσκουν hey, Βρίσκουν αφενός μεν για να χωθούν κάπου εις βάρος των άλλων Λοιπόν μην το Ένα εκατομμύριο ευρώ μεγάλε Ένα εκατομμύριο ευρώ yeah. Είναι μπλοκαρισμένο όπως είπαμε But... Γιατί δεν ήρθε ο δικός μας για να οικονομήσουμε Και μένουν νηστικά τα παιδιά σου Ορίστε. Ο χέρις Ναι, ναι, ναι. <laughs> <laughs> ναι έλα, πες μου για να κλείσω. <laughs> ναι. Φυσικά, θα Φυσικά θα γίνει. Φυσικά θα γίνει. Φυσικά θα γίνουν, μωρέ, κοπέλα μου. Τι μου λε κι εσύ τώρα ναι. <laughs> <laughs> Τι μου λε, θα χάσουν οι αρτιές του καρναβάλι, εσύ τώρα εδώ, αν καταστράφει ο κόσμος, πλάκα μου, κάνει <laughs> Ετοιμάζουν τριήμερα Γιατί δεν τους νοιάζει Τι τους ενδιαφέρει Απλά ξέρεις πότε θα τους νοιάξει Όταν θα βρεθούν στην ίδια θέση Γιατί θα, κάποιοι θα βρεθούν Δεν σου λέω όλοι εντάξει, γιατί είναι και θέμα ξέρω εγώ Κισμέτ Αλλά κάποιοι θα βρεθούν Και στη χειρότερη θέση από τον πνιγμένο Στον παχικάλαμο Μόνο τότε λοιπόν τους ακουμπάει το θέμα Γεγονός πάντως μεγάλε είναι Ότι Το παιδί σου Πέφτει κάτω Απ' την πίνα Και εσύ κάθεσε Και παρακολουθείς Πω πο -πο και ποπό -πο Το συνολάκι εσύ. της Ραχίλ Στη βουλή Και τι κούκλα ήτανε Και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Άντε να τελειώσουμε Σας αφιερώσω ένα ωραίο τραγουδάκι Και θα γυρίσουμε να κλείσουμε Παρέα Παρακαλώ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 Αντ 경찰, πλοekkbecue φυ 만든 μήχος de απο de στον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 Δε και ο Σφάδωμα, δε το ξανά κανοπια. Δε Έμασταν στα τηλέφωνα, κυρίε μου και κύριοι. Ωραίο ο Τόλι. Μη μου πείτε ότι δεν σα άρεσε το σφάλμα. Girl, that... ε, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Θα ακολουθήσουν τα γλέρια του καναλάρχεω. Εμεί ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας. κάνετε, για τις ωραίες παρατηρήσεις σας, τις εξυπνάδες που μας λέτε. Oh Ευχόμεθα να είσαστε καλά, mm -hmm. καλά και κουράγιο στους ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν και θα παλεύουν μόνοι τους. With the για και χαρά σας.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 diwata fm st